Κυρίε μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο ράδιο άρτα στο 101,5. Εδώ με την εκπομπή στον τοίχο It's θα είμαστε καμιά ωρίτσα παρέα. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι. To 2681-4060. Αν θέλετε κάποια νέα να μας πείτε, doing... κάποια καλημέρα, καμιά παρατήρηση. Εδώ είμαι θα. 2681-4060. Κυρίε μου και κύριοι καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι στην κοζάνη Ράδιο στη στην Κύπρο Arte FM, στη με τον Εμέα Πρέστ, στους καλημέρα σφίλους της Αθηναίας, καλημέρα στην Νάουσα, μια σου Βασίλη, σε όλο τον καλό κόσμο που είναι συνδεδεμένοι και μέσω η Ερωιτερνεδίου. Καλή παραμονή να έχουμε Διότι η παραμονή είναι σήμερα Και λέμε παραμονή Διότι πράγματι αύριο Είναι η πρώτη μεγάλη μέρα Για τη γιορτή της Δημοκρατίας Τους Επειδή ψηφίζουν για τον πρόεδρο ε, Τους τους. Λοιπόν η πρώτη μεγάλη μέρα. Ε, βέβαια μέχρι σήμερα, επειδή αύριο είναι παραμονή, ε, η δημοκρατικά εκλεγμένη και λαμπόβλη κυβέρνηση, του κύριου Σαμαροβενζέλου, έχει ρίξει στο στην Αρένα. Δεν θα έλεγα όλα τα βαριά χαρτιά τη. Τελευταίο ήταν ο τουρνάρα, ο οποίο ε, απλήσε και αυτός, αυτό που αποκαλείται ελληνικό λαό. Ε, με τα ίδια λόγια ακριβά, ακριβώς ε, που έγραψαν οι financial times Δηλαδή ότι η Ελλάδα θα τιμωρηθεί από την Ευρώπη αυστηρά και παραδειγματικά Για να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία Και ε, θα κάνουν την Ελλάδα ηφηγένεια Μας είπε ο κύριος Στουρνάρας Και μάλιστα μας είπε ότι η κατάσταση αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ σοβαρή Διότι... Ε, ε, «Υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας», <Τι εστά> μας είπε ο κύριος Τουρνάρας. <Τι εστά> Κυρία μου και κύριέ μου, θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μια υπόθεση εργασίας. <Τι εστά> θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και θα σας παρακαλέσουμε <Τι εστά> να μας τεινάξετε ένα σύρμα, <Τι εστά> να μας πείτε τη γνώμη σας. <Τι εστά> η υπόθεση εργασία είναι η εξής. <Τι εστά> Γίνονται οι εκλογές για τον πρόεδρο της δημοκρατίας τους, δεν βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του για να συνεχίσουν το, εργα... το αγαστό του έργο οι πατριώτες κύριε κύριοι Σαμαροβενιζέλη και γίνονται εκλογές εθνικά, ναι βέβαια και βγαίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα είναι συνεργαζόμενος ή όχι, λέμε ότι γίνεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρα, υπουργός υπεράνω του πρωθυπουργού ο φίλος μου ο Παπαδημούλης, όπως τα είπα. Ωραία, βγήκε η κυβέρνηση ο Τσίπρα και δεν κόβεται η ρευστότητα. Τα ATM συνεχίζουν να έχουν λεφτά. Στα σούπερ μάρκετ δεν γίνεται πανικό να πέφτουν οι Έλληνε σαν τι κατσαρίδες να πάρουν μια κονσέρβα. Όλο αυτό το οποίο κάνουν μέχρι σήμερα, καλά, οι κύριοι Σαβροβενιζέλη, οι κύριοι Σαβροβενιζέλη είναι στο απειρόβλητο. Οι Χαρδουβέρλερ, οι Στουρνάριδες, οι Αδόνιδες, όλα αυτά τα προσώπατα τα οποία βγαίνουν και υβρίζουν σκιάζοντας καθημερινά έναν αποκαλούμενο λαό, θα συνεχίσουν την καλοζωία τους και την επαύριο της κυβερνήξεως του ΣΥΡΙΖΑ όχι δηλαδή δεν λέμε να τους κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση εργασίας είναι η εξής. θα βρεθεί ένας εισαγγελέα να του φωνάξει αυτά τα πρόσωπα και να τους πει ελάτε εδώ εγκληματίσατε με αυτό, αυτό, αυτό και αυτό λοιπόν κάθεστε στο εδόλιο θα υπάρξει υπόθεση εργασίας κάνω ότι δεν γίνονται Αυτά που λέει ο Χαρδουβέλερ, ο Στουρνάρας και τα άλλα καλά παιδιά Θα τους ακουμπήσει ποτέ κανένας Θα τους ακουμπήσει ποτέ κανένας Μπορείστε Ευχαριστώ πολύ. Μην περιμένουμε πολύ σωστή τοποθέτηση. Φίλη Τριακροάτρια μου λέει: Μην περιμένουμε καμία νέα δίκη τη Νερεμβέργη, διότι εμεί δεν έχουμε έστω φίλου, ψευτοσυμμάχου και οτιδήποτε άλλο. Είναι απαξάπαντε με τη μεριά αυτονών των ε, σκιφτών ε, Ελληνογερμανοτσολιάδων και με, τη, με τα φοιντικά του. Έχει απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον συμφωνώ με τον πρώτο φίλο, ο οποίο θέλησε να απαντήσει στην υπόθεση εργασία που κάναμε. Διότι, διότι, βγάλε. επειδή χαρακτηρίστηκε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακραία ευ, ε, αντιευρωπαϊκή φωνή, ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πρόσεχε. Έχουμε λοιπόν τον τραπεζίτη Χαρδουβέλερ, το Χαρδουβέλερ. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώ βγήκε αυτή, τι συνδυασμό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το οποίο μα είπε, επιλέξει, προσέξτε. Αν επικρατήσουν ακραίε αντιευρωπαϊκές φωνές Τότε έχουμε κίνδυνο να βγούμε από το ευρώ Μεγάλε Κοίταξε να δει κάτι αλλά Φυσικά Ξέρεις εσένα το λέει Στην πλειοψηφία που δεν μπορείς να κάνεις χωρίς ευρώ Απλά εμείς, εμείς Εγώ δηλαδή Ας μην τραπούμε να πούμε το εγώ Δεν βλέπω εδώ γύρω κανέναν άλλον Είμαι ακραία αντιευρωπαϊκή φωνή Είμαι εναντίον αυτού του μορφώματο, Προσωπικά μιλάω προσωπικά μιλάω λοιπόν αυτού του ναζιστικού ολοκληρωτισμού αυτού του ναζιστικού μορφώματος της δολοφονικής ομάδας λαών η οποία δρά ανεξέλεγκτα με, ε, με το προσωπείο της δημοκρατίας και το όνομα Ηνωμένη ΕΕ. Ευρώπη προσωπικά λοιπόν είμαι μια ακραία αντιευρωπαϊκή ε, φωνή το δυστύχημα είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να κυβερνήσω ποτέ Να επικρατήσω ποτέ Οπότε χαρδουβέλερ μου Μη σκιάζεσαι Μη σκιάζεσαι τα σκότι. Επίσης χθες βράδυ με, με πήρε τηλέφωνο ένα φίλος και μου λέει Αν δεις μου λέει τίποτα Όχι 180 να μαζέψουν Τίποτα 200 τόσους Μην εκπλαγείς καθόλου Μην εκπλαγείς καθόλου Διότι παίζονται Πολλοί μισθοί Παίζονται πολλά παιχνίδια. Φίλε μου καλέ Ό,τι και να δω Διότι έχω να δω ακόμη πάρα πολλά Στο άμεσο μέλλον Όχι απλώς δεν θα εκπλαγώ Όχι απλώς δεν δε θα εκπλαγώ Απλά Ειλικρινά σου μιλάω Περιμένω με μεγάλη εγωνία τη μέρα Που θα αρχίσω Εγώ προσωπικά να ξεπατώνομαι στο γέλιο γέλιο δεν ξέρεις με τι ανυπομονησία την περιμένω <Τι> Γιατί που θα πάει Θα γυρίσει και ο τροχός Θα γελάσω κι εγώ Με το Χαρδουβέλερ και την παρέα του <Τι> Όπως τα ακούς Οπότε αφού έχουμε λοιπόν Απανωτές απειλέ από τους εγχώριους Γερμανοτσολιάδες Που ως κουκούλα έχουν το πρόσωπό τους Και την γραβάδα τους αυτή την εποχή Ήρθε και ο στην Αθήνα και μας απειλήσε με έξοδο από, τον Ευρώ, από το Ευρώ μέσα στο χωριό μας ήρθε λοιπόν μέσα στο χωριό μας ο Μοσκοβησής και μας είπε ότι θα έχουμε ξανά Brexit, θα έχουμε εκείνο, θα έχουμε τάλα και οι χαιρετούρε και τα χαμόγελα πήγαν σύνεφο με τον αρχηγό των κοκουλοφόρων στην Ελλάδα, τον κύριο Σαμαροβενιζέλο Οπότε μεγάλε, επειδή πέσανε όλοι τώρα αυτή την, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. αυτό, το ακριβώς, το ακριβώς, το αυτό, αυτό ακριβώς αυτό θα το έλεγα, αυτό θα το έλεγα το θα αυτό ακριβώς η μεγάλη τηλεακροατή. Από το δεν υπάρχει μέσο μαζικής εξαθλίωσης στον κόσμο. Ραδιόφωνο. Τηλεόραση που να μην ασχολείται με αυτή την τελεία, με αυτή την τελεία, την κολοτελεία του πλανήτη που λέγεται η Ελλάδα. Και το ερώτημα που πλανάτε είναι τι τους νοιάζει αυτούς αν καταστραφούμε εμείς. Τι τους νοιάζει Εδώ δεν νοιάζει το Χαρδουβέλερ και το σαμαράκι και την παρέα του Που πεθαίνει και αυτοκτονεί κόσμος Αυτούς τι τους νοιάζει Δεν σας κάνει καμία εντύπωση αυτό Καμία εντύπωση δεν σας κάνει Χθες γράψαμε, έγραψα ένα άρθρο Το άτι και γαμίσου Ευρώπη και εσύ και ο παδίσου Σας το λέω τον τίτλο Επειδή το γράψα έτσι Γαμίσου Ευρώπη και εσύ και ο παδίσου». Λοιπόν Όπου λοιπόν Όπου λέμε πέντε κουβέντες. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. 200 χρόνια τώρα το έχουν αυτό, τον έχουν πλυντήριο αυτόν τον τόπο. Πλυντήριο για τις πομπές του, Για τα μαύρα τους. Άστο το ότι παίρνουν από εδώ. 200 χρόνια τον ξεσκίζουν. Απλά τώρα αποφάσισαν να ξεσκίσουν κυριολεκτικά και τους κατοικοεδρεύονται εδώ, εδώ γύρω. Λοιπόν ή να τους κάνουν παραδείγματα για, το... για άλλου λαούς δεν πρόκειται να, σε πειράξουνε, να σου πειράξουν μεγάλε αυτό που αποκαλούν αυτή η οικονομία γιατί η οικονομία δεν είναι δεν είναι η οικονομία, αυτό είναι κάτι άλλο οπότε μην ανησυχείς λοιπόν διότι τις τελευταίες μέρες όπως τα διαπίστωσε, για να φοβηθεί ακόμη περισσότερο πάνε και έρχονται τα γκάλωπα από τριμπεντέριδες, από εφημερίδες από σοβαρά κανάλια και όχι μόνο όπου λοιπόν, α, μεγάλε αν αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πραγματικές και αληθεύουν είσαι γενετής εγκληματίας Έχει κύτταρο εγκληματία δεν μπορεί το 73% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να απαντάει ότι πρέπει να μείνει στο ευρώ με κάθε θυσία με κάθε κόστος και θυσία το 73% είναι τεράστιο νούμερο σε έναν λαό λοιπόν κάθε... δεν λέει να πεθαίνει ο γείτονά σου αρκεί να έχεις το ευρώ να είσαι αναξιοπρεπή αρκεί να έχει το ευρώ. Να είσαι ξεφτυλισμένο, αρκεί να έχει το ευρώ. Να μην παίρνει σύνταξη ο πατέρα σου, αρκεί να έχει το ευρώ. Τι το θέλει, μαλάκα το ευρώ. Όχι, σε ρωτάω. Επειδή σου είπαν οι Τροικανοί ότι θα σου κόψουν και τι συντάξει θα... Τι το θέλει, βρεμαλάκα μου το ευρώ. Γιατί πρέπει με κάθε κόστο και θυσία να είσαι στο ευρώ. Και σε αυτό το μόρφο. Μέγαλε κάτι άλλο συμβαίνει. Το κύτταρό σου έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το κύταρό σου. Κάποιο πρόβλημα έχει το κύτταρό σου Και δεν το καταλαβαίνεις ο ίδιος Οπότε λοιπόν το 62% Πρόσεξε Αναληθεύουν λέμε Δεν θέλει εκλογές λέει Και που είστε όλοι εσείς που θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ Και την ΕΝΑ Που είσαστε κρυπωμένοι ρε παιδιά Για να μην δυσαρεστηθούν Λέει οι Εβραίοι, οι Εβραίοι Καλά το είπα Οι Ευρωπαίοι Και μας πετάξουν από την Ευρωζώνη αυτός, αν αυτές οι, οι δημοσκοπήσεις αληθεύουν μεγάλε Παρακαλώ Καλώ το Τι Έλα δεν θα μου πεις. Ναι, σωστά. Ναι. ναι. Έγινε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα σου δώσουν τα 5-2 πίσω Να είσαι σίγουρος γι' αυτό Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Το πρόβλημα είναι το εξής Τηλικά ε, κάποιοι Αυτά τα πράγματα λέμε αναληθεύουν Αυτά τα πράγματα Δηλαδή και έχει δίκιο το ο φούρναρης που λέει να πούμε Ότι αμπεμπαμπλό είναι, είναι όλη η κατάσταση Λοιπόν και το 73% Πρέπει να μείνει Με κάθε κόστος και θυσία στο ευρώ Το D62 δεν θέλει εκλογές Μεγάλε Κάτι συμβαίνει στη χώρα της Ελλαδιστάν Βέβαια το κάτι συμβαίνει Είναι χρόνια τώρα Μεγάλε Είναι χρόνια uh, of... Διότι συνεχίζουν οι σφιγμομετρήσεις Και σου... μόνο το 31% των Ελλήνων δηλώνει Καθόλου ικανοποιημένο με τη σημερινή οικονομική του κατάσταση Δηλαδή το 30% Δηλαδή έχουμε ένα 70% Αυτό συνάδουν τα νούμερα Το οποίο στην Ελλάδα περνάει μια χαρά έχει από όλα Έχει να σου πω κάτι Χες μεγάλη μια φορά τα λεφτά Χες την τη σύνταξή σου Και τα δισεκατομμύρια που έχεις Και την αθανασία σου πρέπει αξιοπρέπεια έχεις Η ερώτηση είναι απλή Σε καθημερινά Καθημερινά σε ξεφτιλίζουνε Από πιγκουίνι μέχρι ε, Αράχνες του Αμαζονίου Σε πήραν χαμπάριοι πάντες Και σε ξεφτιλίζουνε Στον παγκόσμιο χάρτη Σε, σε ένα ωστελία, σε τελεία αυτό το αξιοπρέπεια έχει. Εντάξει, λεφτά έχεις Είσαι αθάνατος είσαι του κόμματο, είσαι μέγα κυτρανό κουματάρχης. Αξιοπρέπεια έχει, ρε παπάρα. Ερώτημα βάζουμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, Λέει ένας φίλο εδώ και τι να καταλάβουν οι άδελφες Δεν καταλάβαναν αν ξυπνήσαν σήμερα Επειδή κλειδώσαν τα νούμερα των συντάξεων και θα είναι 300-350 ευρώ Αν λέει εκείνη την εποχή αυτοί αποφασίσουν να κάνουν σκληρό το νόμισμα Και πληρώνεις το κρέας, λέμε τώρα Όσο με 20 ευρώ το κιλο Καταλαβαίνεις τι αξία θα έχουν 400 ευρώ Που θα σου δίνουν σύνταξη 450 Τι να καταλάβει ρε αδερφέρα. Τι να καταλάβει πέρα από το να παλαμακίζει Το Γιουργάκη τον Παπαντρέα Εδώ καταλαβαίνεις τώρα Εδώ βγαίνει ο Γιουργάκης ο Παπαντρέας Και σου λέει θα κάνω κόμμα Και τρέχουν και τον παλαμακίζουν Τι να καταλάβει απ' αυτά που ρωτάς ρε φίλε Και του λες τι να, να Τι να καταλάβει να σου λέω, αν λέμε τώρα, λέμε παιδί μου, αυτέ οι δημοσκοπήσει. Διότι μεγάλε, να σου πω κάτι. Θα επαναφέρω την υπόθεση εργασία. Λέμε ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά, που σε τρομοκρατία αυτή τη στιγμή ο κύριο Σαμαροβενιζελοκουρέλη, η παρέα του, Σαμαράδε, Βενιζέλη, Κουρέλιδε, Σαρδουβέλερ. Και, τι θα γίνει, θα του φωνάξει ένα εισαγγελέα και θα του πει, ελάτε δώρα. Τι λέγατε πριν μέρε, Τι λέγατε, Era kaló no Can hold on buddy down When I hear that trumpet on rise right δεν no μεγάλη να σου λεω what do you think I I see a να, ναι, ναι, έλα γι'α γι'α. Γεγονό είναι ένα, αγαπητέ μου. Με τον τρόπο που, με τον τρόπο, τέλο πάντων, α μην εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, δημιουργήθηκε ένα ρεύμα προ την αντιπολίτευση, τη λεγόμενη αντιπολίτευση του Τσίπρα. Για πρώτη φορά λοιπόν, με αυτά που συνεχίζουν να γράφουν οι κολοφυλάδε, φαίνονται και οι σοβαροφανεί διεθνεί κολοφυλάδε. Προσπαθεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά δεν τραβάει το άλογο. Δεν τραβάει ο Αλέξης. Δεν τραβάει, κατάλαβες μεγάλε. Διότι ε, είναι πάρα πολύ απλά, έχουν επιτελεία, έχουν χι, χιλιάδες οι οποίοι ασχολούνται με ε, ε, να, τα, να, να βγουν να ενημερώσουν τις πουστιές και τις λαμογίες τις οποίες κάνουν να βγει αυτή τη στιγμή μπροστά και να ενημερώσει τον κόσμο ότι ρε μεγάλε εσύ που ε, είσαι θάνατος μιλάμε για 300 ευρώ, 350 ευρώ σύνταξη μην ονειρεύεσαι ότι εσύ θα περνάς καλά και ο διπλανός θα πεθαίνει κι <Καλου> όμως δεν το κάνει, δεν τραβάει το άλλο <Καλου> δεν τραβάει, δηλαδή άντε και βγήκε και είπε, είπε στην Κρήτη να χορεύουν πεντοζάλια αγορές <Καλου> από κάτω γελάγανε <Καλου> Κατάλαβε μεγάλη. Είναι άλλο να σου λέει η Μωρό μου η Μόνικα Μπελούτσι και άλλο να σου το λέει, ξέρω εγώ, πια να πω τώρα μην παρεξηγηθώ. Well, Δεν ξέρω. Με καταλαβαίνει πάντω έτσι αυτό το οποίο θέλω, ναι, με καταλαβαίνει. Ναι. Ορίστε. You know no ναι, ναι. Ναι. Πια αριστερά δεν φίλε. Βέβαια, πια αριστερά φίλε. Ναι, όπω το λε. Μα... Ο Οικονομή πριν ένα χρόνο τον είχε στα σαλόνια τον Τσίπρα και τώρα τον ονομάζει λαϊκίστικο. Του, τις τελευταίε μέρε τον πήραν σβάρνα. Κλείνει ψαλίδα και τέτοια. Μην τσιμπάτε όμω, εσεί του ΣΥΡΙΖΑ που έχετε αποφασίσει, Μην τσιμπάτερε, κάτι μια κατάσταση. <laughs> τσιμπάτερε. Λοιπόν, μεγάλε. Βέβαια ο Τσίπρα λέει, αυτή την εποχή λέει και κάποια πράγματα, αλλά ποιο τον ακούει. Είναι ικανό ο Σαμαρά να σκηνοθετήσει τεχνική φυ... τεχνητή φυγή κεφαλαίων από προσκύμενου σε αυτόν επιχειρηματίε. Αλέξη, εδώ είναι ένα λάθο. Προσκύμενοι επιχειρηματίε σε Σαμαράδε δεν υπάρχουν. Διότι ο Μέγας και τρανό επιχειρηματία, είχε πει κάποτε όταν τον ρώτησαν με ποιον είσαι, Μεγάλε, είπε με τον κουβέρνο. Αυτό την είπα αυτή την κουβέρνο, Μποδουσάκη. Με ποιον είστε εσεί, κύριε Μποδουσάκη. Με τον κουβέρνο είμαστε πάντοτε εμεί, είπε. Οπότε λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής Τι παιχνίδι έπαιξε στα σαλόνια Πώς και τι Λοιπόν πάλι όμως εμένα μου γεννιέται η απορία Επειδή η φίλη μου η Θεοδοσία μου στήλε Ένα mail με τις απατεωνιές Και τα αεροδρόμια στο, Στην Ευρώπη Που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορίστε παρακαλώ Έλα παλικάρι μου τι κάνεις Εδώ Όλοι, όλοι. Να είσαι σε... Να καλά. Ναι. Όχι, όχι, παίζουν, παίζουν, παίζουν, παίζουν. Και έγινε. Ναι. Ναι. ναι. Νίποτα, ναι τίποτα, ναι, τίποτα. Τίποτα. Έγινε Έγινε καλή σου μέρα Καλή σου μέρα να είσαι καλά Δεν πρόκειται νέο ναι, όπως του λες Δεν πρόκειται μούφα η κατάσταση όλοι Λοιπόν τι σου λέγα. Αλέξη Αλέξη ω Αλέξη Ο Αλέξη. Αλέξη Γιατί ε, όταν πήγε ο μιλίο με τον Τραγασάκη Την το Προσταθάκη στο Λονδίνο ένα από τα fonds, τα οποία μίλησαν, ήταν και η Capital Group, στο City, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή πουλάει αβέρτα μετοχές ελληνικών εταιριών και οργανισμών που είχε αγοράσει και μια ζημία. Γιατί, γιατί τις πουλάει. Ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες, είναι ο ΠΑΠ, ο ΤΕ, η Eurobank, Jumbo, ελληνική Τζάμπο, ελληνικοί κινέζικο προϊόντων, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, γιατί, τι κόλπος σου κάνουν ρε Αλέξη, πάλι, να φανεί η κατάσταση ότι... Πάμε για γρέξει. Γρέξει. Γρέξει και ξερός ρε μεγάλε Brexit και ξερός ρε μεγάλε Αλλά γρέξει Δηλαδή γρέξει και ξερός Και ξερός γιατί δεν θέλει ο λαός Ποιος λαός <laughs> Ποιος λαός <laughs> Ποιος λαός Έλα Ε, σωστά, έτσι είναι που λες, φίλε Διότι αυτά που σου κάνει η κάπιταλ αυτή τη στιγμή Λοιπόν, με τον ΟΠΑΠ, με τον ΟΤΕ, τη Eurobank Αυτά σε, σε μια νύχτα μπορείς να τα κάνεις κρατικά πάλι Όχι σε μια νύχτα, σε μισή ώρα Αλλά ποιος να τα κάνει Οι συμφωνίες που έκανες για να κυβερνήσεις Λοιπόν, ποιος Λοιπόν, μεγάλη η κατάσταση είναι Σου λέω, θα ρίχναμε πολύ γέλιο Δε, δε, πολύ... Δεν μπορούμε όμως να γελάσουμε Το έχουμε δηλώσει αυτή την εποχή Το γύριο θα το ξεκινήσουμε Περιμένουμε τη στιγμή που θα το ξεκινήσουμε κι εμείς Γιατί κάποια στιγμή θα γελάσουμε κι εμείς Και σου λέω μεγάλε Brexit και ξερός γιατί δεν θέλει ο λαός θέλει! δεν θέλει ο λαός ρε παιδί μου Θέλει ο λαό. Να να ανάψουμε τα το κάνουμε Κάνουμε κάνουμε τάμπλου Θα πάμε... Καταλαβαίνεις, μεγάλε, μεγάλε, μικρέ, μεσέ Α, πα, πα. Προσέξτε τώρα μεγάλε που καταδίσαμε. Απίλησε η βούλτεψη το Τσίπρα Με ειδικό δικαστήριο αν κινδυνεύσει η θέση της χώρας Στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Διότι αυτό θα αποτελεί αιτία πολέμου Ακούτε μου τι λένε Απ' την άλλη δεν ακούσαμε έναν συνασπιστή Σιριζέο ξέρω εγώ πως για άλλο λένε τώρα Να βγει και να πει Να καλέσει την ανεξάρτητη, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη της Ελλάδας Να τη ρωτήσει τι θα κάνει την επομένη Που δεν θα γίνουν όλα αυτά τα οποία Αμολάνε αυτή τη στιγμή χαρδουβέλερ και σαμαράδες και τουρνάριδε. Ενώ η Βούλτεψη τον απειλεί τον Αλέξη με ειδικό δικαστήριο Γιατί είναι αιτία πολέμου Αν και δυνεύσει η, χώρα, η θέση της χώρας στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Η κυρία βούλτευση. Μην ξεχνάς μεγάλη ότι η κυρία Βούλτεψη είναι πατριώτησα Μες δεν είμαστε μας, μας έκανε μάνα, μας έκανε χερσαία, χελώνη Ενώ την κυρία Βούλτεψη την έκανε μάνα Και διδημοκράτησα Και διπατριώτησα Ορίστη Ορίστη Δεν ξέρω αυτό. Ήθελα πραγματικά να τη ρωτήσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, μεγάλε, έχω κι εγώ αυτή την απορία. Αφού μα ο Βενιζέλο και ο με καταστροφέ και τέτοια, έρχεται τώρα η και μα λέει ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ, ο ο Δίνα, ΔΕΛΤΑ ο ε, ο φ, χ, ο ψ, ο ομέγα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα έρθει να μας σκοτώσει η συνέτερη της κυρίας Βούλτεψη που θα γίνει πόλεμος τι θα γίνει ακριβώς δηλαδή αν πάμε εμείς και ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ Καλή yeah. καλημέρα <χαλή> Ε, το έκανες αυτό πραγματικά Μουσική Φλέρωσες και 130 ευρώ Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Ωραία, να δούμε τι θα γίνει Καλά, για μένα καλά έκανες Καλά έκανε. Πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε. Να είσαι καλά, να το πω εγώ τώρα. Έχω ένα φίλο εδώ στο τηλέφωνο που μου λέει ότι χθε πήγε στη... και κατέθεσε μήνυση εναντίον τη κυρία Βούλτεψη και τον άλλον εκεί πέρα για εσχάτη προδοσία. Φαντάζομαι ότι θα είναι τεκμηριωμένη. Βέβαια, δεν χρειάζεται να τεκμηριώσεις την εσχάτη προδοσία για αυτού με αυτά που έκαναν και κάνουν καθημερινά. Δεν χρειάζεται. Αυτό, αυτό δηλαδή ε, ε, ε, ε, και η μπότσκα βαλαόρα. Γνωρι... Βλέπει ότι είναι σχάτη προδοσία Αλλά το θέμα είναι το ξεσπίγιο Πήγε ο άνθρωπος και κατέθεσε Μήνυση εναντίον αυτών, Αυτής τη κυρία και άλλων Κυρίων, κυρίων, κυρίων Ορίστε Ορίστε <Συρίζοντα> Ναι <Συρίζοντα> Ναι Έ, Έλα γεια δεν ξέρω τι να σου πω μεγάλη ο άνθρωπο άνθρωπος αυτό μου είπε, αυτό σου μεταφέρω. Μεγάλε, αιτία πολέμου λοιπόν. Αν πάνα ψηφίσεις Σύριζα, είσαι ετία θα οι σύμμαχοι μάχη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν καταλαβαίνεις άλλο εσύ, Και θα σε πυροβολήσουν. Όχι κα κα κα κα Που βγήκε η Ρούπα Και πυροβόλησε την Ισραηλινή τα άλλα της κυρίας Βούλτοψη κάνουν βουβουβουβουβου βου, βου, βου, βου, βου, βου, βου. Τα πολεμικά Έλα yeah. ah, Α ναι ναι. ναι ναι Ναι ναι ναι Ναι σωστά, σωστά Στον ολοκληρωτισμό τους φίλε μου Έχεις δίκιο απόλυτο ότι θα γίνει το αντίθετο από το ερώτημα που έθεσα στην αρχή: Ότι στα δικαστήρια που στείλουν θα καθίσουμε εμεί οι λεγόμενοι αντιευρωπαϊστές Και όχι αυτοί, γιατί αυτοί όχι απλά θα επικρατήσουν, αυτοί θα είναι οι. είναι δηλαδή, όχι θα είναι οι καινούργιοι κοτσαμπάσιδε. Λοιπόν, ένα αρθρογράφο, ακούστε, να φύγουμε από την αιτία πολέμου τη κυρία Βούλτεψη, διότι όπω είπαμε δεν μπορεί να ασχολούμαστε με τόσο σοβαρή και τόσο πατριώτησα. Λοιπόν, ένα αρθρογράφο τη Guardian του Guardian της Βρετανικής Εφημερίδας καρφώνει ένα σύμβουλο του Σαμαρά ο οποίος δήλωσε σε κατηδίαν συζήτηση το εξή, προσέξτε αυτό το γράφει αρθρογράφος του Guardian έτσι ακόμη και αν χάσουμε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πάλι θα βγούμε κερδισμένοι επειδή οι ψηφοφόροι θα κατηγορήσουν το ΣΥΡΙΖΑ για το χάος που προκλήθηκε και αυτό θα μας εξασφαλίσει τη νίκη στις εθνικές εκλογές. Με για καταλαβαίνεις, τι λέω κι εγώ τώρα, ναι, τι λέω, ναι, λοιπόν, το θέμα, λοιπόν, το παιχνίδι, να λέμε έτσι, λοιπόν, το πεγνίδι τους είναι σε μεγάλο ταμπλό. Και από την άλλη έχεις τον Αλέξη με την αναξιοποίη yeah. να κάνει τι, Τι; άλλα κυρία μου και κυρία μου. Ένα είναι ο λαγός και το αρχηγός του Μπαρμαφώτος ψηφίστε ό,τι θέλετε για πρόεδρο της δημοκρατίας ό,τι σας γουστάρει δεν μπαίνω εγώ λέει εμπόδιο είπε ο μεγάλος ο αριστερός και δημοκράτης ο εκφραστής της αριστεροσύνης, της δικαιοσύνης της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας που είπα και το ναι, λοιπόν κύριος Μπαρμαφώτος Κουρέλης οπότε λοιπόν Μεγάλε Επειδή το κόμμα είναι αριστερό Καταλαβαίνεις Ναι Ένας λοιπόν από τους ε, ρημαδιώτες Του κερματογραφός του Κουρέλα Είναι και ο Δημοκράτης Άμεμτος Ψαριανός Ο οποίος λέει θα ψηφίσω Και τις τρεις φορές για πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιατί οι εκλογές θα είναι καταστροφικές Για τον τόπο Κατάλαβες μεγάλε που φτάσαν Προσέξτε Αναλύστε το λίγο Ο Δημοκράτης Ψαριανός φοβάτε τη δημοκρατία διότι οι εκλογές οι εκλογές είναι δημοκρατία αλλά ο, ο Ψαργιανός τις ονομάζει καταστροφικές για τον Τόπο φυσικά θα είναι καταστροφικές οι εκλογές για τον Τόπο για την τσέπη του Ψαργιανού λέμε, λέμε τώρα αντωνανένης διότι ο ψαριανός βέβαια έχει κατοχυρώσει το πώς το λένε σύνταξη βουλευτική, αλλά κονομοι χοντρό είναι αυτό τώρα. Και ωραία, περνάμε. Ορίστε. <στηνήνιξη> <Η τρελίνιου> <στηνήνιξη> Ακριβώς. <στηνήνιου> τι, τι Έλληνες όλοι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ποιοι οι ναι. <στα> ναι μεγάλε, συμφωνώ μαζί σου Εκείνο που τους ενοχλεί πάρα πολύ είναι οι ίδιοι Έλληνες Αλλά ποιοι οι Έλληνες, <στα> ποιοι Έλληνες? Εδώ πρέπει, πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε, ποιοι Έλληνε. Έλληνες <στα> ποιοι. ποιοι, σου λέω χορταίνουν οι, οι αναπομείνοντες σε μια τυρόπιτα Βρε, άκου που σου λέω, ναι. <στα> Λοιπόν, διότι τους ενοχλεί, αυτό τους ενοχλεί Το δημοκράτη τώρα τον ενοχλεί η δημοκρατία Ε, μιλάμε σιχτ Λαμένα Αισουχτήρ Λαμόνο ελληνικά Έλα μεγάλη, χωρίστε παρακαλώ Να είσαι καλά βαλικάρι, να είσαι καλά Να είσαι καλά Έλα Καλά μόνο, εδώ Μπράβο, σωστά, σωστά Έγινε, έγινε Σωστά, έγινε. Περισσεύει, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, τηλεογράφη. Περισσεύει να χορτάσουμε και την κούλα από την Τυρόπιτα. Βγάλει λοιπόν, αφού ο ψαριανό φοβάται τις εκλογέ, ο δημοκράτη φοβάται τη δημοκρατία, να σου πω ότι ο Γλέζο, ο Μανώλη, ο Γλέζο έλεγε στο Γιούγκερ ότι απειλεί να βιάσει τον ελληνικό λαό και φέρεται ω υπερεξουσιαστή στην ΕΕ για τι παρπαριέ που είπε ο Γιούγκερ. ο Γλέζο λοιπόν και του μίλαγε. Και σηκώθηκε ο Σούλτ Μεγάλε. Και σηκώθηκε ο Σούλτ και τον διέκοψε. Τον διέκοψε και του λέει: Κάτσερε, Μεγάλε να βγω, του Λέει: Ωπα τη, Μεγάλε. Λοιπόν, τον διέκοψε, διέκοψε την ομιλία και είπε: Δεν έχω καμία αντίρρηση, συνάδελφε Γκλέζο, να κάνετε πολιτική παρέμβαση. Αλλά αυτό το οποίο υποστηρίζετε τώρα δεν αποτελεί διαδικαστικό θέμα. Τον διέκοψε, του ραφέρεσαι το λόγο, Μεγάλε. Ο Σούλτ. Είναι ακριβώ ο ίδιο. Που παλαμάκιζαν εδώ Τον έφεραν Και όταν τους έλεγε ότι είστε ηλίθιοι Εμένα ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν ναζίστες Και πολέμησαν με τον Χίτλερ Και πρέπει να περάσετε τον εδώ, το παλαμάκιζαν εδώ, τον Σούλτς Για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε Για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε Εδώ όμως φτήθηται η απορία Εδώ μιλάμε για τον ίδιο λαό Εδώ υπάρχει ο ίδιος λαός Ποιος λαός story... Ποιος λαός Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Έχουμε δι διαστημική πύλη στην Άσα, της Νάσα στην Καλαμάτα Αμάν Από εκεί θα την κάνει ο Σαμαράς Να πάνε να κυβερνήσει το Σύριο 20 δις ευρώ λοιπόν για το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα Ετοιμάζονται να φάνε με ευρωτιμολόγια Εμείς σας λέμε την πραγματική είδηση Για το δι διαστημικό έργο στην Πελοπόννησο Έρχομαι και λέω λοιπόν πριν ώρα είπα για ένα mail το οποίο μου στείλει φίλοι μου θεοδοσία για τα αεροδρόμια στην, τις λαμογίες που κάνουν με κατασκευή ή ε, διάφορα κόλπα με τα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Η ίδια η Ευρώπη, ε, αγαπητοί μου θεοδοσία και φίλοι, είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πλη, πληντήριο ξεπλήματος ε, παράνομου χρήματος το οποίο σωρεύεται από δραστηριότητες τις οποίες α, α, α, α, α, α, Υπολογίζουμε ότι ξέρουμε Αλλά τις περισσότερες δεν τις ξέρουμε Ένα μεγάλο πλυντήριο Και ειδικά η Ελλάδα Τα τελευταία πολλά χρόνια Η Ευρώπη λοιπόν ε, Ξεπλένει Και ταΐζει τους υποτακτικούς της Με διάφορα τέτοια έργα Φτιάχνουν ένα αεροδρόμιο ας πούμε Στο οποίο σε δυο μήνες κλίνει, <Το> Διορθώνουν εκείνο Φτιάχν... Αυτό... Αυτή είναι η κατάσταση Οπότε λοιπόν μεγάλε, γιατί να με κάνουν πύλη, διαστημική πύλη τώρα στην Καλαμάτα μεγάλε, μάλλον να θα εκτοξεύουν ελιές, θα φυτεύουν ελιές πάνω στο σύμπαν, ξέρω που θα κάνουν. Ναι λοιπόν, mm. τα Ευρωλαμόγια λοιπόν, οι Ευρωλιστές, ξεπλένουνε, ξεπλένουνε, αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι η Ενωμένη Ευρώπη, είναι μια... Δηλαδή, η, η μαφία oh, wow. είναι μια οργάνωση τη προκοπή. Yeah. Η, η Ενωμένη Ευρώπη. Παρακαλώ, yeah. Καλανάσα, ναι. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Θα αλλάξει όνομα Καλαμάτα. Yeah. Καλά, λε δεν yeah. τη λέω. Θα τη λέμε yeah. Καλανάσα. Όχι, yeah. Καλαμάτα, Καλανάσα. Yeah. Yeah. Λοιπόν, μεγάλε, αυτή είναι η κατάσταση. Ε, το να ξεπλένουν αυτά τα ευρωλαμόγια αυτοί οι εγκληματίε. Από αυτή την, δεν είναι... είναι ε, χάνομαι τα λόγια μας όταν τους ονομάζουμε τρομοκράτες, ναζίστες. Είναι μια άλλο, Μια καινούργιο, ενός καινούργιου τύπου οργάνωση για την διοίκηση ε, τέλος πάντων λαών και όχι μόνο. Αυτό είναι μια μία τεράστια... Ε, σου λέω προσβάλλουμε τη μαφία όταν τους λέμε μαφιόζους. Προσβάλλουμε τη μαφία. Εντάξει. δηλαδή... Δες τι γίνεται, ας πούμε. Εσύ τώρα λες τώρα Ας πούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Τι άλλο Τι άλλο σκοπό να έχουν. Μόνο ξέπλυμα hey. και όλα αυτά τα κόλπα. My Κάτι ήθελα να σου πω, αλλά. Μόφκι. Οπότε λοιπόν, τώρα που θα έχουμε και την διαστημική πύλη. Ποια ποια Ωρε Μάσα, 20 δι. Ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα μεγάλε. Υπήρχε μια επιτροπή στη Βουλή, πρόσεξε επιτροπή τώρα, μεγάλη, για τη μόλυνση του σύμπαντος από σκουπίδια. Εκεί συμμετείχαν βουλευτέ, πληρώνονταν, η, η επιτροπή χρηματοδοτούταν καταλαβαίνει τώρα έτσι. Φτιάχναν μη κυβερνητικέ οργανώσει για τη μόλυνση του διαστήματος από σκουπίδια. <Και> ναι, σου λέω, στην Ελληνική Βουλή όχι αυτά. <Και> όχι α πούμε στο Κογκρέσο, όπου αμολάν τα σκουπίδια. Στην Ελληνική Βουλή. Και διάφορα άλλα τέτοια. Διότι μεγάλε το κόλπο είναι απλό. Λοιπόν, είναι απλό. Κάνε, επειδή ε, τρώνε τα χοντρολαμόγια, θα φάνε και τα μικρολαμόγια. Θέλεις να, συστείς, να, να φας, να κλέψεις, είναι απλό. Κάνεις μια ομάδα, τους ονομάζεις φίλοι του νεκροταφείου. Και αρχίζεις λοιπόν σεμινάρια, επιδοτήσεις. Και οι φίλοι του νεκροταφείου απολαμβάνουν όλοι μαζί ε, την θαλπορή του χρήματο. κατάλαβες μεγάλα είναι απλά τα θέματα Τώρα ε, ελπίζουμε να μην δουν τα ραπανάκια ανάποδα 120.000 ιδιοκτήτες ακινήτων ένα καγκεφαλικού, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία γιατί μπορεί οι τράπεζε να λένε ότι παγώσαν τις κατασχέσεις για 6 μήνες όμως <coughs> με συγχωρείτε νομικά λόγω των απαιτήσεων της φίλης σας της Τρόικας δεν είναι κατοχυρωμένη ένα να αναφωνήσουμε όλοι μαζί ζήτω η Τρόικα ζήτου <Κι> αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη <Κι> και δεν αλλάζει με κανέναν τρόπο <Κι> ό,τι και να κάνεις βγήκανε οι Ιταλοί για τον νόμο αν να τους περάσει τον νόμο ε, τον νόμο ένας πάντων και βγήκαν οι Ιταλοί τα στο Μιλάνο παρακαλώ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 όχι, το μόνο που φορτώνεις εσύ Είναι οι τόκοι και τα κόλπα Αυτού του πακέτου Και καταλαβαίνει. Μία... Δεν χρειάζεται Είναι από το πρώτο δάνειο έτσι Τα άπαμε, τα ξανάπαμε Τα ξαναπάμε. τα, τα ματαξαναπάμε, Να τα μα ξανά Λοιπόν, πόσο ήτανε 30.000 χρυσές λίρε Έφτασαν στην Ελλάδα 5 ε, Καταλαβαίνει. Ε, ε, μην δηλαδή Και λέμε τα ίδια και τα ίδια Οπότε λοιπόν Μεγάλε προς αποφυγή είναι εγκεφαλικού είναι κάτι της καταστάσεως Τι Τη σου λέγα τώρα και κάτι άλλο Θέλω να σου πω πάλι το ξέχασα Πού πάω και εγώ με το μυαλό με Α, Ά, λοιπόν ναι. oh, yeah. Επειδή yeah. Η Τρόικα mm -hmm. Τι η Τρόικα, Τρόικα Μπρόικα hey. so... Πέταξη του πλή Παρακαλώ Να πάνε, να πάνε να κάνω, κάνουν... δεν κατάλαβα, να πάνε να κάνω εκεί Αα, για παλιό, ναι, ναι, ναι να το πω, ναι Φίλη να είστε καλό, φίλοι μου η θεδοσία μου λέει το εξής Εάν έχετε παλιό δάνειο πριν το 2010 σας καλούνε να υπογράψετε νέα σύμβαση Υπογράφοντας νέα σύμβαση Δεν έχετε δικαίωμα Να προσβάλετε να κάνετε τίποτα Απέναντι στο δάνειο Αυτά είναι τα νέα Και τα γαλλικά Ορίστε. Έλα Να καλά Μου λέει δώνας φίλος Μάζεψε όλα τα κοσμητικά επίθετα της ελληνικής γλώσσας Λέμε τώρα τα κοσμητικά Και όπως και να τους πεις μου Λέει η κατάσταση δεν αλλάζει Δεν είπα ποτέ ότι θα αλλάξει η κατάσταση Αντίθετα άλλο λέω ότι δεν θα αλλάξει Ότι θα γίνεται όλο και χειρότερη Για ποιον Για όλους Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι για όλους Όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι Τραβάν το λούκι τώρα την πενταετία Έρχεται η σειρά του καλοπληρωμένου στρατού τους Δεν εννοού να το καταλάβει ο στρατός αυτό Σκέψη την είπαμε παλιότερα Την έχουμε μάτα Η Να την μάτα ξαναϊπούμε Άιτε και σου τη σύνταξη από τα χίλια που θα στην κάνει δηλαδή Τα πάνε επίσημα Τα χίλια Στην έκανε 300 θα βγεις να το κάνεις δάτσι δάτσι δεν θα τον ξένα Ποιον ποιον αφού έχεις έχεις πόρο σε ρε είσαι είσαι ψυφομανής έλα Μπράβο bravo αλήμονο μου λέει δονάσφυλος πριν σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι για να το ακούσουμε παρέα, μου λέει ένας φίλος εδώ ότι αλίμονος τους λαούς που χρειάζονται ευρώ. Και επειδή πρόκειται για λαό, εγώ σας βάλω ένα τραγούδι που αναφέρεται στο λαό, χαρισμένο σε όλους και γυρνάμε να κλείσουμε. είσαι κλαυδώσκανενός, βάρια η θλίψη με πυκρεί, με νόμους που βγάζαν ή με τα ιδιωνύμια που πεθαίνει φυλαγισμένο μες το χτέ Είμαι τραγούδι, είμαι λαός δεν είμαι σκλάβος κι ανενός Φετάζει που σωπαίνω. Μέσα μου και η φωτιά σαν το τραγούδι που είναι γραμμένο. Μέσα από τη φτώχεια, Δυνιά. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κι Ας έδραμες του καίμου, με μια πατρίδα ξερισμένη και μια γενιά ξενιτεμού. μου με τραγούδι, ραγούδι, με Με σκλάβωσε για νενός, ή με τραγουδή, λαός. Δεν είμαι σκλάβος για νενός. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε και τον Λεωνίδα Βελίπ. Κυρίε μου και κύριοι, oui. μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Yeah. Θα ακολουθήσουν τα κλαίτια του καναλάκου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή τη ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ για τι ωραίε παρατηρήσει σα. Cool ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. Wow money is, the reason to be, makes me just wanna sing Luray, Luray, Luray, Luray, Luray, I think about the meaning of my life again and I have Radio Arda, FM Star